Κεφάλαιο δέλτα σελίδα 306, στίχη 1-14, θεραπεία υδροπικού, διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης. 1. Και όταν ο Ιησούς ήλθαν στο σπίτι κάποιου από τους άρχοντας των Φαρισαίων, εν ημέρα Σαββάτου για να φάγει γιάρτον, συνέβη αυτοί να τον παρατηρούν και να τον παρακολουθούν με τα προσοχής, μήπως η πράξη κάτι παράνομων και αξιοκατάκριτων. 2. Και ειδού κάποιο άνθρωπο που έπασχεν από υδροπικία, το εμπρό του, διστάζοντα του παρόντα νομικού και φαρισαίου να ζητήσει φανερά τη θεραπεία του, ελπίζον όμω ότι θα εκείνη τη συμπάθειά του. 3. Και ο Ιησούς έλαβε τον λόγο και είπε προ του νομικού και του φαρισαίου: Είναι άραγε επιτετραμένο να θεραπεύει κανεί αρρώστου κατά την ημέρα του Σαββάτου. Εκείνοι δε σιώπησαν, διότι δεν είναι να του είπαν ότι δεν επιτρέπεται. Τέσσερα. Και ο Ιησούς, αφού τον έπιασε και τον ίγκυσε με τα σχήρα του, τον ιάτρεψε και του έδωκε τότε την άδεια να φύγει. 5. Και απαντώνει στους αποκρίφους διαλογισμούς των Φαρισαίων, είπε προς αυτούς. «Ποιο από σας ο Υιός ή το Βόδι θα πέσει μέσα εις σπιγάδι και δεν θα καταβάλει πολλάς προσπαθίες και κόπου για να Του ανασύρει κατά την ημέρα του Σαββάτου» Αφού λοιπόν θεωρείται τούτο επιτετραμένον, πώς θα κατακρίνετε ως παραβάτην του σαβάτου εκείνων, ο οποίο κατά την ημέραν αυτήν, όχι με κοπιώδη προσπάθειαν, αλλά με απλούν λόγων βοηθεί, όχι άλογων ζώων, αλλά λογικών άνθρωπων πάσχοντα. 6. Και δεν υπόρεσαν εις αυτά να το απαντήσουν, διότι είτε ολοφάνερον το των. 7. Έλεγε δε προ του καλεσμένου το τραπέζι παραβολήν για τι οποίε του και την ταπεινοφροσύνη, επειδή παρατήρησε πόσο εζήτουν και διάλεγαν τας πρώτας θέσει ει το τραπέζι, και του είπε: 8. Όταν προσκληθεί από κάποιον ει γάμου, μην καθίσει μόνο σου στην πρώτη θέση. Μήπω άλλο ανώτερο κατά την κοινωνική θέση και αξία να ποσέ είναι προσκαλεσμένο από αυτόν που σα εκάλεσε. 9. «Και θα έρθει τότε αυτό που εκάλεσε και σε και αυτόν και θα σου είπε: «Κάνε θέση και δώσε τόπο εις αυτόν» «Και θα αρχίσεις τότε με εντροπή να αναζητείς θέση και επειδή εντωμεταξύ οι άλλοι έχουν καθίσει και κανείς από αυτούς δεν θα σου παραχωρεί τη θέση του θα αναγκαστείς τότε να καταλάβεις την τελευταία θέση στο τραπέζι» 10. Αλλά όταν προσκληθεί, πήγαινε και κάθισε στην τελευταία θέση ώστε όταν έρθει αυτός που σε έχει καλέσει να σου είπε. Φίλε, ανέβα παραπάνω για κάθεση ψηλότερα στη θέση τιμητικότερα και τότε θα σου αποδοθεί τιμή εμπρός εις όλους εκείνους που παρακάθενται μαζί με εσέ στο τραπέζι. 11. Ο εξευτελισμός δε αυτός εκείνου που παίρνει μόνος του την πρώτη θέση και η τιμή εκείνου που αφήνει στου άλλου να του προσφέρουν την πρώτη θέση θα γίνουν διότι ισχύει ο γενικός νόμος και κανόν. Καθένας που υψώνει μόνος του τον εαυτόν του θα ταπεινωθεί. Και καθένα που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. 12. Έλεγε δε και προ εκείνον που τον είχε καλέσει: Όταν κάνει πρωινό ή βραδινών τραπέζι, μην περιορίζεσαι να προσκαλεί αποκλειστικό σου φίλου σου, ούτε του αδελφού σου, ούτε του συγγενείς σου, ούτε γείτονα πλουσίου. Μήπω και εκείνοι σε καλέσουν, και σου γίνει παυτόν και όχι υπό του Θεού ανταπόδοση και ταμιβίδη αυτό που του έκαμε. 13. Αλλά όταν κάνεις υποδοχήν και τραπέζι, προσκάλλεις αυτό πτωχού, σακάτιδες, κουτσού τυφλούς. 14. Και θα είσαι μακάριος, διότι αυτοί δεν έχουν άλλο τι από ευχάς να σου ανταποδώσουν. Είσαι δε μακάριος δι' αυτό, διότι θα σου το ανταποδοθεί αυτό που έκαμες κατά την Ανάσταση των Δικαίων, όταν ο Θεός θα ταμείψει κάθε αγαθοεργίαν και αρετήν.